Και πάλι το θέμα μας, του κηρύγματός μας, θα είναι σχετικό με το θέμα της προηγουμένης Κυριακής. Και την προηγούμενη Κυριακή θέμα ήταν ο Τίμιος Σταυρός. Με την Κυριακή της και επειδή μέσα στα σύμβολα που έχει ο Ορθόδοξο Χριστιανό πρωτεύουσα θέση, κατέχει ο Τίμιο Σταυρό, είναι το κορυφαίο σύμβολο του χριστιανισμού και επειδή δυστυχώ Πολλοί εκ των Χριστιανών δεν γνωρίζουν ούτε την αξία του τιμίου Σταυρού, ούτε την ιστορία του τιμίου Σταυρού, ούτε τη δύναμη του τιμίου Σταυρού, ούτε την αγιαστική χάρη του τιμίου Σταυρού. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, σήμερα το κήρυγμά μας θα περιστραφεί, επάνω στα τέσσερα αυτά σημεία στις τέσσερι αυτές προεκτάσεις του Τιμίου Σταυρού Καταρχάς θα δούμε ποια είναι η ιστορία του Τιμίου Σταυρού Ο Τίμιος Σταυρός πριν αγαπητοί μου γίνει το ξύλο αυτό επί του οποίου εσταυρώθη ο Κύριος, υπάρχει μία ιστορία η οποία περιπλέκεται γύρω από το τίμιο αυτό ξύλο. Λέγει λοιπόν η ιστορία το εξής, ειδικά αν πάτε ποτέ, αν αξιοθείτε να πάτε ποτέ στους Αγίους Τόπους, στα Ιεροσόλυμα, εκεί η παράδοση σε αυτή διαρρέεται πολύ. Το Τίμιο Ξύλο λοιπόν, ο Τίμιος Σταυρός, εφυτεύθη σαν δέντρο από τον Πατριάρχη των Αβραάμων. Ο Αβραάμ, ο γενάρχης, ο πρώτος εκ των Πατριαρχών, ήταν αυτός ο οποίος κατ' του Θεού εφύτευσε το δέντρο αυτό. Και μάλιστα ο Θεός ο ίδιος του είχε πει ότι θα πηγαίνει καθημερινώς στον Ιορδάνη ποταμό, από τον οποίον θα παίρνει νερό, και θα πηγαίνει να ποτίζει αυτό το συγκεκριμένο δέντρο το οποίο δέντρο είχε τρεις ρίζες τρεις, ήταν, είναι τρισύνθετο δέντρο Εν τελείτο από πέφτη από κυπάρισο και από κέντρο. και πράγματι ο Αβραάμ συνεπής προς την εντολή του Θεού, επήγαινε καθημερινώς στον Ιορδάνη ποταμό και έπαιρνε νερό και πήγαινε και πότισε αυτό το συγκεκριμένο δέντρο. Βέβαια η ιστορία, η παράδοσης μάλλον αναφέρει ότι ο διάβολος Πολλά εμπόδια έβαζε καθημερινώσεις στον Αβραάμ προκειμένου να τον ανακόψει, να μην πηγαίνει, να μην ποτίζει, να μην υπακούει μάλλον στον, στην εντολή του Θεού. Να μην κατεβαίνει μέχρι τον Ιορδάνη ποταμό να παίρνει νερό. Ο Αβραάμ όμως συνέχισε ακριβώς αυτό το έργο, μέχρι που σιγά σιγά, το δέντρο αυτό, το τρισύνθετο αυτό δέντρο άρχισε να μεγαλώνει. πέθανε ο Αβραάμ πέρασαν τα χρόνια και ήρθε ο καιρός όπου ο βασιλεύς ο Σολομών θα έκτιζε τον περίφημο ναό του Σολομώντος τον οποίον έστω ακουστά θα τον έχετε όλοι γνωστό θα είναι όλοι σε όλους σα γνωστός Ο Σολομόν λοιπόν, όταν έφτιαχνε το ναό, τον περίφημο ναό του Σολομόντος, είχε την επιθυμία, βλέπετε ευσεβής βασιλεύς, όχι σαν τους δικούς μας του άρχοντες, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, καμία μυρωδιά, καμία μυρωδιά. από Θεό. Απορώ, εγώ απορώ, κάνω εδώ μια παρέκβαση, σας την έχω να Απορώ πως εμείς οι Χριστιανοί πηγαίνουμε και συμμετέχουμε σε αυτές τις εκλογές που λένε. Απορώ. Απορώ πως βάζουμε τα χέρια μας και ψηφίζουμε αυτούς τους αθέους, τους απίστους, τους αντίχριστους, οι οποίοι δεν μιλάω μόνο για τον έναν ή για τον άλλον, όλοι τους είναι τα ίδια. Απορώ με ποια καρδιά, με ποια συνείδηση πλησιάζουμε την κάλπη, και λέμε θα ψηφίσουμε τον Α ή τον Β. Τι αυτόν τον άνθρωπο και πάνω να τον ψηφίσεις. Τι καλό έκανε δηλαδή για την Εκκλησία. Πόσο βοήθησε την Εκκλησία αυτός. Πόσο πιστός άνθρωπος είναι. Πόσο ηθικών στοιχείων είναι. Πού πά να τον προωθήσεις. Διάβασε τι λέει η Αγία Γραφή να δεις. Τι πρέπει να ψηφίσουμε. Διάβασε να δεις τι λέει η Αγία Γραφή. Ποιου ανθρώπου πρέπει να εκλέγουμε, Ποιου ανθρώπου πρέπει να βοηθούμε. Μα δεν υπάρχουν, θα μου πείτε, δεν υπάρχουν χριστιανοί. Πολύ καλά. Μην λερώνεις τα χέρια σου λοιπόν, άστα. Μη βουτά τα χέρια σου με στη λάσπη. Άφησε πλέον, Μην μακριά από αυτές τις μαγάρες, συγχωρέστε μου τη φράση οι οποίες μολύνουν και μαγαρίζουν τον τόπο μας. Εμάς περιπτώσει, να παρεκκλίνω από την να επιστρέψω μάλλον εκεί που ξεκίνησα. Ο Σολομών ευλαβής βασιλεύς, σεβάσμιος άνθρωπος, εσεβόταν το Θεό και ήθελε ο ναός τον οποίον θα έφτιαχνε να αποτελείται από τα καλύτερα είδη από τα καλύτερα ήδη δηλαδή θα έβαζε παράδειγμα σας λέγω την καλύτερη πέτρα θα έβαζε τα καλύτερα στοιχεία υλικά στοιχεία για να φτιάξει τον ναό αν διαβάσετε την Παλαιά Διαθήκη να δείτε πως έφτιαξε τον ναό θα απορίσετε. μέχρι και τα χερούλια στις πόρτες μέχρι και τα καρφιά τους στους τοίχου ήτανε χρυσά από καθαρό χρυσό οι πέτρες που εκοσμούσαν τα αγάλματα γιατί τότε δεν είσαν εικόνες ήσαν αδάμαντες, διαμάντια δηλαδή και γι' αυτό ήθελε και τα ξύλα που θα έβαζε τα καδρόνια τα οποία θα έδαινε το ναό ήθελε και αυτά να είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι αξιολογότερο και ό,τι πολυτιμότερο και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έστειλε μέσα στα δάση ξυλοκόπους οι οποίοι ψάχνοντας να βρουν ό,τι καλύτερο ξύλο θα μπορούσαν να βρουν έπεσαν και στο δέντρο αυτό το οποίο είπαμε είχε φυτέψει ο Αβραάμ είδαν το δέντρο αυτό το είδαν περίεργο το είδαν πρωτότυπο το είδαν σπάνιο δέντρο τρισύνθετο γάρ και θεώρησαν καλό να το κόψουν να το βάλουν και αυτό επάνω στα κάρα τους και να το μεταφέρουν για να το τοποθετήσουν και αυτό κάπου μέσα στο ναό έτσι και έγινε το έκοψαν το δέντρο το έβαλαν επάνω στα κάρα το μετέφεραν εκεί που εργάζονταν οι εργάτες για να χτίσουν τον ναό Με το δέντρο αυτό όμως συνέβη κάτι το περίεργο. Όταν ήρθε η ώρα να το τοποθετήσουν κάπως στη στέγη, ενώ το μετρούσαν, όταν το μετρούσαν κάτω μετρούσαν και τη στέγη, τα μέτρα ήσαν τα σωστά, όταν πήγαιναν να το τοποθετήσουν το δέντρο, το, το ξύλο αυτό περιέργως έργος Όταν το έκοβαν, περιέργως πάλι εγίνε το μικρότερον. Άλλοτε μεγάλωνε, άλλοτε μίκρενε και αφού πλέον το ανέβασαν και το κατέβασαν στη στέγη πολλές φορές και είδαν ότι το, με το δέντρο αυτό συνέβαινε αυτό το περίεργο φαινόμενο χωρίς να δώσουν μεγάλες προεκτάσεις το πήραν αγανακτισμένοι, το πέταξαν πίσω από τον ναό και το ονόμασαν το κατηραμένο ξύλο καταραμένο διότι ακριβώς δεν χώραγε μέσα στο ναό έτσι νόμιζαν αυτοί δεν το ήθελε ο Θεός μέσα στο ναό και γι' αυτό το πέταξαν πίσω από το ναό σε κάποια χαράδρα και το άφησαν εκεί να σαπίζει. πέρασαν τα χρόνια το ξύλο εκεί ακόμα. Το δέντρο αυτό ακόμα εκεί. Αλλά το μυστήριο δεν σάπιζε. Δεν σάπιζε. Όταν ήρθε ο Κύριος και όταν αργότερα κατεδικάστη εισθάνωτον παράδοση σας είπα είναι αυτό γραμματείς και φαρισαίοι και οι Ιουδαίοι οι οποίοι είχαν τη μανία να σταυρώσουν τον Χριστό θυμήθηκαν εκείνο το καταραμένο ξύλο το οποίο το είχαν είπαμε πετάξει με πολύ μανία και το θεωρούσαν ότι ο Θεός δεν το ήθελε θυμήθηκαν προκειμένου να Σταυρώσουν το Χριστό με τις ευτελέστερες συνθήκες θεώρησαν καλό να μην πάρουν ένα ξύλο από τα υπόλοιπα δέντρα αλλά να χρησιμοποιήσουν εκείνο το ξύλο το κατηραμένο ξύλο το τρισύνθετο εκείνο ξύλο το οποίο επάνω στο οποίο θα σταυρώναν το Χριστό και έτσι έγινε πράγματι και όταν βέβαια εσταυρώθη ο Κύριος επί του Σταυρού, εκείνου του Σταυρού το κατηραμένο εξήνω εκείνο ξύλο επήρε άλλες διαστάσεις πλέον. Και όταν λέγω διαστάσεις, δεν εννοώ διαστάσεις μετρικές διαστάσεις αλλά επήρε διαστάσεις αγιότητος επήρε διαστάσεις θαυματουργίας Επήρει διαστάσεις, διαστάσεις αγιότητος και αυτό το πρώην κατηραμένο ξύλο είναι σήμερα το Πανάγιον Ξύλων, είναι σήμερα ότι το τίμιο Ξύλων που και πολλοί χριστιανοί κρατούν πάνω τους τεμάχια μικρά και ελάχιστα, πλην όμως είναι σαν να κρατούν τον ίδιο τον Τίμιο Σταυρό. Αυτή αγαπητή μου είναι η ιστορία Σύμφωνα είπαμε με την παράδοση η οποία επικρατεί και η οποία κυριαρχεί εκεί κάτω στου αγίου Αγίους Τόπους. Αυτή είναι η ιστορία του Τιμίου Ξύλου, του Τιμίου Σταυρού. Για να δούμε τώρα ποια είναι η τιμή που του αποδίδουν οι Χριστιανοί. Διότι όταν σκέπτεσαι ότι επί του Σταυρού ο Χριστός εσταυρώθη, τότε δεν σου μένει παρά να σκέφτεσαι ότι όσον Άγιος ήταν ο Κύριος, την ίδια αγιότητα σχεδόν έχει πάρει και το ξύλο αυτό, αφού με το αίμα του Θεανθρώπου εποτίστηκε αυτό το ξύλο». Επάνω σε αυτά τα ξύλα εχύθηκε το αίμα του Χριστού, ακούμπησε το κορμί του Χριστού και μόνο αυτή η σκέψη θα πρέπει να σε κάνει να σκέφτεσαι και να τρέμεις μπροστά στο Τίμιο, Τίμιο Σταυρό. Άλλωστε το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της τιμής που πρέπει να κάνουμε μπροστά τον Τίμιο Σταυρό μεν αλλά για μά θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε είναι ο φόβος και ο τρόμος που κάνει τους διαβόλους να τρέμουν μπροστά σε αυτό το τίμιο ξύλο. Είδατε τι λέει ο ύμνος. Φρύ και τρέμει ο διάβολος. Μη φέρων καθοράν αυτού την δύναμη. Τρέμει ο διάβολος μπροστά στο σταυρό. Πρέπει ο διάβολος να δούμε όμως οι χριστιανοί, εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί, πώς με ποιαν τιμή περιβάλλουμε το τιμίο αυτό ξύλο. Δυστυχώ αγαπητοί μου, η τιμή προς το τίμιο σταυρό από εμάς τους χριστιανούς θα έλεγα ότι είναι μάλλον ατιμία και όχι τιμή. Πρώτον, διότι βλέπετε ο Τίμιος Σταυρός έφτασε σήμερα να κυκλοφορεί ζωγραφισμένος επάνω στα χαλιά, φτιαγμένος επάνω στα καθίσματα, στις καρέκλες και εμείς οι χριστιανοί, αδιάφοροι, θα έλεγα ασεβείς, αρκετά ασεβείς, να μην το σκεπτόμεθα καθόλου. Και να πατάμε πάνω στα χαλιά που φέρουν τον Τίμιο Σταυρό και να καθόμαστε με άνεση επάνω στις καρέκλες που είναι ζωγραφισμένος ο τίμιο Σταυρός και να φοράμε τα παπούτσια αυτά τα οποία κυκλοφορούν και κάτω φέρουν χαραγμένους τον τίμιο, τον τίμιο Σταυρό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Εάν έβλεπε, χάμου πεσμένη μια φωτογραφία του πατέρα σου, του Μακαρίτη, ή της μάνας σου, της Μακαρίτης σας, την οποία ασφαλώ την σέβεσαι, την σκέφτεσαι, την τιμάς, τη μνήμη τη. θα ανεχώσουν να είναι χάμω η φωτογραφία και ο κάθε περαστικός να πατάει το πρόσωπο της μητέρας σου το πρόσωπο του πατέρα σου με τα βρώμα ποταρά του θα ανεχώσουν, θα ανεχώσουν ας τον πατέρα σου και τη μάνα σου θα ανεχώσουν το παιδί σου, θα ανεχώσουν το γιο σου, την κόρη σου, τον εαυτό σου, εν πάση περιπτός. Η φωτογραφία του εαυτού σου να βρίσκεται χάμο και να, περνά, να περνάει ο κόσμος και να την πατάει. Εγώ κάνω έκκληση εδώ στον πατέρα Δημήτριο να ψάξει καλά πριν τοποθετήσει τα χαλιά. Αυτά που του φέρνετε να τα ψάξει καλά, πολύ καλά. Και να μην επιτρέψει να στρωθούν εδώ μες στην εκκλησία χαλιά επάνω στα οποία θα είναι ζωγραφισμένοι σταυροί. Φοβερή ασέβεια. Φοβερή βλασφημία κατά το τιμή σταυρού. Αλλά δεν είναι ασέβεια. Βλέπω στα κορίτσια και στα γόρια τώρα. Τώρα ε, ε, μπήκαμε σε μια εποχή δυστυχώς Τρέλας, τρέλας, παρανοϊκότητος. Βλέπω στα αυτιά τους, εκεί που κρεμώσαν κάποτε σκουλαρίκια, τώρα να κρέμεται ο Σταυρός, στα αυτιά. Στη μύτη του να κρέμεται ο τίμιο Σταυρός. Γιατί τώρα δεν είναι μόνο τα αυτιά πάνω στα οποία κολλάνε σκουλαρίκια, κολλάνε σκουλαρίκια και στη μύτη και στα μάτια και στα φρύδια και οπουδήποτε αλλού μπορείτε να φανταστείτε. Είναι τιμή αυτή προς τον Τίμιο Σταυρό. Έτσι ξέρουμε να τιμούμε τον Τίμιο Σταυρό. Ο Τίμιο Σταυρός αγαπητοί μου, αν θες να τον τιμήσεις, θα πρέπει να τον έχεις επάνω σου φυλακτήριον. Να τον έχεις επάνω σου να σε φυλάει. Και δεν χρειάζεται να τον παρουσιάζεις. Δεν χρειάζεται να φαίνεται. Το λέω ειδικά για σας τις γυναίκες οι οποίες έχετε αυτή την ωραιοπάθεια να δείξετε αυτό το οποίο φοράτε. Μέσα σου, ο Τίμιος Σταυρός να κρέμεται μέσα στο λαιμό σου. Να είναι το φυλακτό σου, η δύναμή του να σε φυλάει, η προστασία του να σε σκέπει και να σε περιφρουρεί. Τι ανάγκη έχει, κι αν δεν το δει ο κόσμος τι έγινε δηλαδή. Αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί είναι να φοράμε τον Δήμιο Σταυρό, να τον έχουμε επάνω μας εφόρου ζωής μέχρι να πεθάνουμε. Ασέβεια λοιπόν, άλλη ασέβεια των χριστιανών, οι οποίοι κατίνδυσαν σαν τους ξένους, τους ερετικούς, τους μασόνους, οι οποίοι μας έφεραν τον Σταυρό, εν είδη σκουλαρικίων και εν είδη και εν είδη άλλων αντικειμένων τα οποία χρησιμοποιούμε συνήθω για τη διακόσμηση του σώματός μας δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο ο Τίμιος Σταυρός, καταλάβετε το αυτό ο Τίμιος Σταυρός είναι φυλαχτών, δεν έχει καμία σχέση με τη διακόσμηση και ούτε να σκεφτείς ποτέ ότι ο Σταυρός πρέπει να είναι χρυσός ή ασημένιο ή ξύλινος. το σχήμα να έχει και ας είναι ό,τι θέλει. Το σχήμα, αυτό το σχήμα φοβίζει τους δαίμονες. Αυτό το σχήμα βαστάει σε απόσταση τις λεγεώνες των δαιμόνων οι οποίες επιτίθενται εναντίον μας. Δεν είναι ούτε το είδος, ούτε αν είναι ξύλινος, ούτε αν είναι χρυσός, ούτε αν είναι σιδερένιος, ούτε αν είναι σμάλτινος ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί είναι όχι η εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού, αλλά το πώς τον έχεις, το πώς τον κρατείς. Ποια τιμή, με ποια τιμή περιποιείσαι αυτό το σύμβολο της χριστιανοσύνη. Να σας δείξω μια άλλη ασέβεια του Τιμίου Σταυρού. Μια άλλη ασέβεια των χριστιανών μάλλον προς τον Τιμίου Σταυρό τον σταυρό σου το κάνεις όλοι ασφαλώς θα σταυροκοπιέστε όλοι ασφαλώς θα κάνετε το σημείο του στιγμίου σταυρού πως κάνεις το σταυρό σου πως κάνεις το σταυρός μερικές φορές βλέπω χριστιανούς να κάνουν το σταυρό τους και πραγματικά για να μην πω ότι γελάω μέσα μου γιατί θα είναι και αυτό κακό δεν πρέπει να γελάμε σε αυτές λυπούμε όμως Λυπούμε βλέποντας αυτό το κατάτημα των χριστιανών. Θυμούμε ο πατήν Γερβάσιος, ο ο Άγιος Αυτός των Πατρών, κάποτε πήγε σε ένα κατηχητικό ως επισκέπτης και η πρώτη του δουλειά που έκανε όταν μπήκε μέσα από αυτό το κατηχητικό έβαλε τα παιδιά να κάνουν το σταυρό τους. Κάνε το σταυρό το σταυρό Κανένα δεν ήξερε να κάνει το σταυρό του. Γυρίζει προς τον κατηχητή και του λέγει καλύτερα να το κλείσει το κατηχητικό Κλείσει το καλύτερο Απέτυχες Απέτυχες φίλε μου Αν θες να διακρίνονται τα παιδιά σου ότι είναι χριστιανοί το βασικότερο που, έχουν, που έχεις να τα μάθεις αυτά τα, τα παιδιά είναι να κάνει το σημείο του σταυρού Δυστυχώς εμείς εμάθαμε τα παιδιά μας και μη σα υποτιμά αυτό που λέγω είναι η πραγματικό εμάθα Εμάθαμε τα παιδιά μας κάνοντας το σταυρό να κοιτάνε γύρω τους να δουν αν τα βλέπει κανένα. Και αυτό είναι η εντροπή μας. Οι χιλιαστέ δεν τρέπονται να γυρνάνε από πόρτα σε πόρτα. Οι μαρξιστέ, οι κουμουνιστές, του θυμάμαι από τότε που φοιτητής, στην Αθήνα βγαίναν στην Ομόνια από τις 4 το πρωί και τις 3 το πρωί να πουλήσουν το ριζοσπάστη και την Αυγή τις εφημερίδες τους και τα περιοδικά τους και δεν είχαν καμία ντροπή να κάνουν αυτό το πράγμα και εμείς οι χριστιανοί να ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας και να κρυβόμαστε πίσω από το σακάκι μας εμείς οι άντρες και οι γυναίκες αυτή είναι η ορθοδοξία μας αν σε, αυτά, αν σε αυτά φαίνεσαι ελάχιστος και τυποτένιος όταν θα έρθουν τα βαρύτερα τι θα κάνεις αν σε αυτά τα ελάχιστα που ζητάει ο Θεός αν σε αυτά φαίνεσαι προδότης και ελεηνός και εσύ και εγώ όταν θα έρθουν τα δύσκολα όταν θα ζητηθεί και μακάρι να ζητηθεί το έμα μας να το αρχίσουμε για τον Χριστό τι θα κάνουμε αν στη ζωή μας μάθαμε να ντρεπόμαστε για να κάνουμε το σταυρό μας όταν θα έρθει η ώρα και θα έρθει η ώρα να είστε βέβαιοι, η ώρα του Αντιχρίστου που πλέον θα μα ζητηθεί την πίστη μας να την αλλάξουμε με τη ζωή μας ποιος θα είναι σε θέση να προτιμήσει τον θάνατον παρά την καλοπέραση ο Τίμιος σταυρό αγαπητοί μου αυτό που κάνουμε ο Τίμιος σταυρό, το σύμβολο αυτό που χαράσουμε πάνω στο κορμί μας έχει σημασία ποια είναι η σημασία του Τίμιου Σταυρού είναι προσευχή ολόκληρη ο Τίμιος Σταυρό προσευχή, μάλιστα προσευχή πρώτα-πρώτα ναι. πώς φτιάχνεις το χέρι σου πώς το φτιάχνεις τρία δάχτυλα ενωμένα και τα δύο κλειστά έχει σημασία αυτό το σύμβολο τα τρία ενωμένα δάχτυλα είναι το σύμβολο των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος πατήρι ω Άγιον Πνεύμα Ούτε έτσι, ούτε έτσι, ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Ίσα μεταξύ τους, ίσα. για τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι ίσα μεταξύ τους. Και τα άλλα δύο, τα κλειστά τα δάχτυλα, είναι και αυτά συμβολικά, έχουν τη σημασία ότι ο Κύριος ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και είναι Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτή είναι η σημασία της χειρός που την κάνουμε κατά αυτό τον τρόπο, τη σχηματίζουμε κατά αυτό τον τρόπο προκειμένου να κάνουμε το σταυρό μας. Και στη συνέχεια, πώς γίνεται ο τίμιο σταυρό, σταυρός. Γιατί στο κεφάλι. Διότι πρώτα το χέρι μας το βάζουμε στο κεφάλι μας. Γιατί. Σα είπα, είναι προσευχή ο είμαι ο Σταυρός. Εκείνη την ώρα δηλαδή που κάνεις το σημείο του Σταυρού, τι λες. Κύριε, εσύ που κατέβηκες από τον ουρανό, από τον ουρανό, και ήρθες στην γη στον ομφαλό, στον ομφαλό το χέρι, όχι τούτο. Δεν είναι προσευχή αυτό, αγαπητοί μου γελάει ο διάολος αντί, αντί, αντί το, τιμίο, το, το σύμβολο του τιμίου σταυρού να τους δαίμονες άμα κάνεις έτσι το σταυρό τους μαζεύεις γύρω σου τους μαζεύεις, σύναξη δαιμόνων κάνεις Κύριε Ιησού Χριστέ που ήρθες από τον ουρανό εις την υγιή, και γεννήθης, εν το της Βιθλεέμ, Υπό της Παναγίας Παρθένου, βάλε με εις τα δεξιά σου, στον δεξιό ώμο, και όχι εις τα αριστερά σου, εις αριστερό όμο. Αυτή είναι η σημασία του τιμήνου Σταυρού. Για βάλει το παιδί σου να κάνει το Σταυρό σου, να δω τι μάνα είσαι. Για βάλει το γιό σου να κάνει το Σταυρό σου. Το σταυρό, του, να δω τι μάνα είσαι, τι τόματε στο παιδί. Για να το εγγόνι σου να δω, να δω τι γιαγιά είσαι. Καμαρώνετε για τα εγγόνια σα. Τα σέρνετε από εδώ και από εκεί για να, για, να καμαρώνει, για να καμαρώνετε μπροστά στον κόσμο. Τι να το κάνω. Για να το πάρω το εγγόνι σου αυτό των τριών, των τεσσάρων, των πέντε χρονών και να του πω ένα δωμάτι. Εν είσαι πράγματι χριστιανός γονιός ή χριστιανός παππούς ή χριστιανή γιαγιά βλέπεις χριστιανο... Και divido και καλά κάνουν και γελάνε οι αιρετικοί καλά κάνουν και γελάνε, πολύ καλά κάνουν και γελάνε. εις Βάρος μας Η Βάρος μας γελάνε. διότι βλέπεις ο χιλιαστής ξέρετε τους πολεμούμε με τους χιλιαστές εμείς οι Ορθόδοξοι αλλά τον βλέπεις στο χιλιαστή και είναι πιστός, πιστός σε αυτά που πιστεύει τα πιστεύει βλέπεις τον Προτεστάντη και πιστεύει αυτά τα οποία кηρύσσει και λέει βλέπεις τον Καθολικό και πιστεύει στον Πάπα, πιστεύεις τις ιδεολογίες που περιπτώσει, ότι πιστεύει βλέπεις τον Άθεο και πιστεύει στην απιστία του την πιστεύει όμως και είναι συνεπής αυτό που πιστεύει εμείς λέμε ότι πιστεύουμε στο Χριστό λέμε ότι είμαστε μέλη της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας αλλά δυστυχώς ντρεπόμαστε για αυτό το οποίο είμαστε και η ντροπή μας φαίνεται επάνω το πρώτο, το σπουδαιότερο το σπουδαιότερο φαίνεται, φαίνεται στον τίμιο σταυρό που κάνεις όταν περνάς έξω από την Εκκλησία όταν καλείσαι να κάνεις το σταυρό σου μέσα στο εστιατόριο που κάτισες να φας γιατί, τι είδε, ποιον, ποιον ντρέπεσαι Ποιος είναι τελικά μπροστά σου όταν κάνει στο σταυρό σου Ποιος είναι ο κόσμος είναι ή ο Θεός είναι Γιατί πρέπει να ψάξουμε γύρω μας να δούμε αν μας βλέπει κάποιος Τι κάνουμε καμιά μαρτία κάνουμε Καμιά πορνεία κάνουμε Καμιά μοιχεία τι κάνεις Γιατί πρέπει να φοβάσαι Αλλά αυτά δεν τα εξομολογιόμαστε στην εξομολόγηση Έτσι σε αυτά είμαστε Τα διαγράψαμε αυτά δεν άκουσα ποτέ να έρθει κάποιος στην εξομολόγηση να πει παπούλι ξέρεις ντρέπουμε παπούλι να κάνουν το σταυρό μου ντρέπουμε, ντρέπουμε. ενώ όλοι ντρεπόμαστε Δυστυχώ όταν παίρνουμε στην ώρα της εξομολογήσεως εκεί ντρεπόμαστε εκεί καμπουφλαριζόμαστε και προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας ενάρετο εγώ παπούλη δεν έχω τίποτα τίποτα δεν έχω τίποτα Αγία Γυναίκα να σε πέσουμε να σε προσκυνήσουμε να σου φτιάξουμε εικόνα να σου κολλήσουμε εδώ πέρα με στην εκκλησία εικόνα Δεν έχω τίποτα έχω. Αγία γυναίκα Τόσο πολύ ωραία κρίνουμε τους εαυτούς μας και με τέτοια αξιότητα πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε των αχράτων μυστηρίων Ο χριστιανός αγαπητή μου από απλά πράγματα κρίνεται Θυμάστε τι είπε το Ευαγγέλιο την περασμένη Κυριακή, το θυμάστε, να σας το θυμίσω. Όποιος με ομολογήσει, είπε ο Κύριος, θα τον ομολογήσω κι εγώ. Και όποιος με αρνηθεί, θα τον αρνηθώ. Να το κριτήριο του Θεού. <χει> να ποιους θα αρνηθεί ο Θεός μεθαύριο, αυτούς που τον αρνήθηκαν. Και σε ρωτώ, υπάρχει χειρότερη μορφή άρνησης και προδοσίας από αυτή την οποία κάνουμε να ντρεπόμαστε να σηκώσουμε το χέρι μας να κάνουμε το σταυρό μας υπάρχει χειρότερη μόρφη άρνησης και υπάρχει καλύτερη ομολογία από αυτή τι είσαι ορθόδοξος χριστιανός θυμάμαι κάποτε κάποτε σε κάποια ομιλία στην Αθήνα που είχα πάει όταν ήμουν φοιτητής δεν θυμάμαι πού είχα πάει Είχαν καλέσει, είχαν καλέσει έναν Ρουμάνο, Ρουμάνο θεολόγο, ευλαβέστατο άνθρωπο, ευγεί και επάνω. Ήσαν παρόντε και υπουργοί και βουλευτέ και το. πριν να αρχίσει το σημείο του, μπροστά σε όλου. Και μετά πήγαν οι δημοσιογράφοι και του λένε, λέει πάτερ λέει κύριε, λέει κύριο, δεν ήταν ιερεύνηση. Λέει, δεν τραπήκατε, λέει, μπροστά σε τόσους, να κάνετε το σταυρό σας. Να τραπώ, εγώ να τραπώ γιατί τι έκανα. Να τραπώ που έκανα το σταυρό μου. Τι έκανα δηλαδή, Ποιο είναι το κακό. Μου δόθηκε και μένα μια ευκαιρία να κάνω το σταυρό μου και θα τραπώ. Γιατί όπω ξέρετε, στη Ρουμανία υπήρχε τότε το δικτατορικό καθεστώ του Τσαουσέσκου που δεν άφηνε όχι σταυρό να κάνει, ούτε να πει το όνομα Χριστό να τραπώ να κάνω το σταυρό μου. να τραπώ τι έκανα, καμιά μάρτια έκανα τι είμαι πόρνος είμαι, τι είμαι διαφθορμένος, τι, τι είμαι που θα τραπώ να κάνω το σταυρό αλλά βλέπετε βλέπετε εμείς με χριστιανοί της μόδας μοντέρνη χριστιανοί αλλά μην ανησυχείτε μην ανησυχείτε σας είπα ο νόμος του Θεού θα μας βάλει κάποτε στη θέση μας όλους, θα το θυμάστε αυτό. Και το ποιος ήταν χριστιανός και το ποιος ήταν ο ομολογητής και το ποιος ήταν ο προδότης θα φανούνε κάποια στιγμή. Αυτή είναι η τιμή αγαπητοί μου με την οποία περιποιούμεθα το σημείο του Τιμίου Σταυρού του Τιμίου Σταυρού. αυτή είναι η τιμή με την οποία περιβάλλουμε τον Τίμιο Σταυρών και αυτό είναι λυπηρό πραγματικά για, ό, για κάθε χριστιανό ας δούμε τώρα την δύναμη του Τιμίου Σταυρού τι δύναμη έχει ο Τίμιο Σταυρός και πριν σας πω την δύναμη του Τιμίου Σταυρού θα, μάλλον το θέμα αυτό στο, στο, στο κεφάλαιο αυτό θα ξεκινήσω με το εξής ιστορικό που υπάρχει ιστορία Όταν η Αγία Ελένη η μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου έψαχνε είχε βάλει κοπό τη ζωή της να βρει το Τίμιο ξύλον, διότι μετά την Σταύρωση του Χριστού που έγινε κυρίως η άλωση των Ιεροσολύμων είχε πει ο Ρωμαίος ο Αυτοκράτορας ο Τίτω με τα στρατεύματά του και είχε αλοτριώσει στην κυριολεξία την γη των Ιεροσολύμων τότε ασφαλώς και ο Σταυρός του Κυρίου εξυφανίστη εχάθηκε, θαύτηκε κάτω από τα ερήπια τα οποία άφησε πίσω του ο Ρωμαίος αυτοκράτορα. και η Αγία Ελένη 400 χρόνια αργότερα θέλει να βρει τον Τίμιο Σταυρό και έχει βάλει εργάτες τους οποίους στην κυριολεξία τους χρυσώνει προκειμένου να βρουν να σκάψουν καλά και να βρούνε τον Τίμιο Σταυρό μετά από πολλές ημέρες πολλούς μήνες ψαξίματος κάπου ευρήκαν τον Τίμιο Σταυρών. Αλλά όχι μόνο τον ένα Τίμιο Σταυρών. Εβρήκαν και τους άλλους δύο σταυρούς των δύο ληστών. Οι οποίοι ομοίαζαν μεταξύ του. Και βέβαια η Αγία Ελένη είχε την απορία τώρα ποιος να είναι ο Σταυρός του Χριστού. Ποιος να είναι ο Σταυρός των ληστών, οι σταυροί των ληστών, ποιοι είναι οι σταυροί, τρεις και τρει είχε στα χέρια της, ποιος από τους δυο είναι ο σταυρός του Κυρίου. Και ο Θεός για να τις λύσει την απορία της, εκείνη τη στιγμή που εσκέπτετο, να σου, και περνούσε από το σημείο εκείνο, μία κηδεία. Μία κηδεία. Και αμέσως επέρασε από το μυαλό της μία απλή σκέψη. Που εμείς, χριστιανοί σου λέει, ούτε στη φαντασία μας δεν περνάνε τέτοια σκέψεις μας, ούτε στο όνειρό μας δεν βλέπουμε τέτοια σκέψεις. εγενήκαμε τόσο, τόσο ήλιστές που πνευματικές πλέον ιδέες και πνευματικές θεωρίες και πνευματικά οράματα δεν έχουμε. Πάει τελείως. Το μυαλό μας τρυφογυρίζει πάνω στη μούχλα, πάνω στην ύλη, στα λεφτά, στα χρυσά. Το μυαλό της, Άγιο μυαλό, έτρεξε σε μία σκέψη. Σταμάτησε την κηδεία, έδωσε εντολή να σταματήσει η κηδεία και είπε με το μυαλό της «Όποιος είναι ο Σταυρός του Χριστού θα κάνει το θαύμα του». Έβαλε τους σταυρούς τον έναν κατόπιν το άλλο επάνω στον νεκρόν και όταν ακούμπησε τον Σταυρό του Χριστού επάνω στον νεκρό αμέσως ο νεκρός αναστήθηκε και αυτή είναι η μεγάλη απόδειξη ότι έχουμε ευρέθει πραγματικά ότι είμαι ο Τίμιος Σταυρός το κάφημα αυτό των Ορθοδόξων τι είπα, κάφημα είπα κάφημα, τι έλεγα προηγμένως ατιμίαν τον έχουμε Θυμάστε τι λέει ο Αποστρέος Παύλο «Ο λόγος του Σταυρού της μένα απολυμένης μορία έστι της δε δύναμη Θεού έστι» Να σας το εξηγήσω άμα σας το εξηγήσω θα φύγετε άμα σας εξηγήσω αυτό το λόγο του Παύλου θα φύγετε από την Εκκλησία Εγώ από τούτη την πόρτα από εδώ και εσείς από εκεί να σου τον εξηγήσω, τον εξηγήσω το να μιλάει λέει για κάποιος για το σταυρό εάν με γίνει άνθρωπος της κολάσεως άνθρωπος ντρέπεται μωρία εστι ντρέπεται εάν όμως είναι άνθρωπος του παραδείσου τότε καυχάται για το σταυρό έτσι λέει ο Παύλος. Εμίδε, μη δε. Μη γέγιτο καυχάστε ή μη εντοσταυρό του Κυρίου ημώνης του Χριστου. Ο Παύλος λέει δεν έχω τίποτε άλλο να καυχηθώ. Ούτε τη μάνα μου, ούτε τον πατέρα μου, ούτε τα παιδιά μου, ούτε τους συγγενείς μου, ούτε τους φίλους μου, ούτε την καταγωγή μου, ούτε τα λεφτά μου, ούτε τα πλούτη μου, ούτε τίποτα. Αυτό που έχω να καυχηθώ και να καμαρώσω είναι ο σταυρός του Χριστού. Όταν λοιπόν μιλάς για το σταυρό, όταν κάνεις το σταυρό σου δείξε αν είσαι άνθρωπος της κολάσεως ή αν είσαι άνθρωπος του παραδείσου αν είσαι άνθρωπος μεταξύ των σωζωμένων ή αν είσαι μεταξύ των κολασμένων και πώς θα το δείξεις, αν τρέπεσαι, αν τρέπεσαι, αν το σκέφτεσαι να κάνεις το σταυρό σου τότε είσαι κολασμένος αν όμως τον κάνεις με τιμή, με παρησία, ευχαριστιέσαι το σταυρό, τον καμαρώνει στο σταυρό όπως τα καμάρωνες για το παιδί σου και ακόμα περισσότερο όπως τα καμάρωνες για τον πατέρα σου για τη μάνα σου, για το συγγενή σου άμα καμαρώνεις για το σταυρό τότε είσαι άνθρωπος του παραδείσου εμείς δεν μη, δε, μη το καυχάστο ο λόγος ο του σταυρού της μένα πολυμένης μορία έστει για αυτούς που είναι για την κόλαση αυτό σημαίνει της μένα πολυμένης. Για αυτού που είναι για την κόλαση, το να μιλάνε για τον Σταυρό είναι ντροπή, μωρία, ανοησία. Τι λέμε τώρα, Για Σταυρού θα μιλάμε τώρα. Για Σταυρού, για Θεό θα μιλάμε τώρα. Είδατε τι λένε κατοικυρήλε, κατοικυρίε. Κατοικυρίε, κατοικυρίε, μεγαλοκυρίε. Τώρα για Σταυρό θα μα μιλά. Τώρα για Θεό θα μιλάμε. Γι' αυτό μαζευτήκαμε εδώ. Γιατί να μιλάμε, Κυρά μου, Γιατί, Κυρά μου, γιατί θε να μιλήσουμε. Τις μένα πολυμένης εστί, Ο σταυρός Τις δε σωζωμένης Για αυτούς όμως οι οποίοι είναι για τον παράδεισο να σωθούν δύναμη Θεού Καμαρώνουν Καμαρώνουν Καμαρώστε για το σταυρό καμαρώστε. καμαρώστε Κάντε το σταυρό σας Με όλη σας την παρησία Με όλη σας τη δύναμη Μην σκέφτεσαι τίποτα το μόνο που θα σκέφτεσαι εκείνη την ώρα είναι ότι επάνω σε αυτό το Σταυρό έχήθηκε το αίμα του Χριστού και επομένως αυτό το Σταυρό έχει γίνει φυλακτήριο των Χριστιανών και εξολοθρευμός των δαιμόρων. Θέλεις να δεις λοιπόν τη δύναμη του Σταυρού. Σας έδειξα το Θαύμα αυτό της Αγίας Ερέγκης. Θες άλλο. Να σου δείξω. Για πάρε το Σταυρό και πήγαινε εκεί στην Κεφαλονιά που μαζεύονται οι δαιμονισμένοι για πήγαινε για πήγαινε και πάρει το Σταυρό πάρει το Σταυρό και άρχισε έναν έναν του Σταυρώνις θα δεις τι θα γίνει μέσα εκεί στην Εκκλησιά θα δεις τι θα γίνει μέσα στην Εκκλησιά θα Πανηγύρι θα γίνει Τα διαόλια θα αρχίσουν και θα φωνάζουν Θα ουρλιάζουν Θα ουρλιάζουν Μας έκαψες μα έκαψες, έκαψες. Τα ακούτε Τα ακούτε Τ Ακούτε τι λένε οι δαίμονες Ακούς τι είναι ο σταυρός που φέρεις πάνω σου Το ακούς τι λέει Μα έκαψες με εσύ και εγώ έχουμε επάνω μας αυτό που καίει τους δαίμονες και δεν καμαρώνεις και δεν το χαίρεσαι και δεν το ευχαριστιέσαι και δεν σε ενθουσιάζει και ντρέπεσαι ντρέπεσαι τέτοιος χριστιανός είσαι Θες, να σου δείξω άλλη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Τιμίου Σταυρού, προχτές. Την Κυριακή, ήρθατε εδώ και πήρατε τη βιολέτα. Την πήρατε Δεν και στην Δεν εί,. Δυ pressure!!! Βιολέτα! Γιατί την πήρατε τη Βιολέτα! Γιατί, γιατί την βιολέτα! Τι έχει Βιολέτα! Γιατί, γιατί δεν έκοβε μια βιολέτα από την γλάστρα σου!!! Γυναίκε όλε είσαστε σας αρέσουν τα λουλούδια θα ποτίζετε λουλούδια και στο σπίτι σας θα έχετε οπωσδήποτε και βιολέτες γιατί λοιπόν δεν έκοψε μια βιολέτα από την γλάτρα, γλάστρα σου και έρχεσαι εδώ να πάρει τη βιολέτα ακριβώς διότι αυτή η βιολέτα ακούμπησε ακούμπησε ακούμπησε πάνω στο σταυρό και τι έγινε που ακούμπησε έχει γίνει θαυματουργός κάνει θαύμα Θαύμα, Σήμερα μου έλεγε μια κυρία Την έβαλα μου λέει πάνω σε αλεύρι και νερό Και φούσκωσε το προζύμι η Αγία. Έτοιμο, <ελίου> Έτοιμο Έτοιμο Δεν σας ερώτησα τι κάνει κάθε μία σου Έτοιμο το προζύμι <ελίου> Το θαύμα τα ακούς το θαύμα <ελίου> Μη μιλάτε Να ο σταυρός τι κάνει Θες να δεις ο σταυρός τι κάνει το Σταυρό, θε τι κάνει. Μα δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην το κάνει ο Σταυρός μέσα στην Εκκλησία. Τι κάνει ο ιερέα την ώρα που βαφτίζει. Πριν βαφτίσει, πως αγιάζεται το νερό, Θα πούνε, τι κάνει εδώ, όταν βαφτίζει, Εκδοφθίσει τίποτα. Δεν εκδοφθίσει κανέναν. τι κάνει. Σταυρός Έτσι έγινε το νερό, δυναμή για το διάολο και δεν έμεινε κανένας διάολος μέσα σου τι είναι αυτό το οποίο ενώνει τον άντρα με τη γυναίκα τι κάνει ο ιερέας αραβονίζεται ο δούλος του Θεού Σταυρός Γιώργιος τη δούλη του Θεού Ελέγει Σταυρός εις το του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν Ποιος σε ένωσε νομίζεις. Σταυροκάνει και ο Δήμαρχος κάτω που πάει κι πέρα και παντρεύει τον κόσμο κάτω. Έγινε και εκείνος τώρα, κάνει πολιτικούς, πολιτικούς γάμους. Σταυροκάνει. Άρα βάλε μια υπογραφή. Άρα, ωραίος γάμος. Ωραίος γάμος. Πορνία πηγαίνει. Δηλαδή. Τι είναι αυτό το οποίο αντιάζει το Έλληνο Κάνετε ευχαριά τώρα έρχεται από πάσα στο σπίτι σας, κάνει ευχέλεια mm. τι είναι αυτό το οποίο κάνει το ευχέλεια, το λάδι το κάνει αγιαστικού α, παίρνει το λάδι αγιαστική ενέργεια τι είναι, ο σταυρός αν δεν ευλογήσει ο ιερεύς σταυροειδός τίποτα. τι είναι αυτό που μεταβάλλει τη θεία κοινωνία κάνει το ψωμί και το κρασί το κάνει σώμα και αίμα Χριστού, τι είναι ο σταυρός Σηκώνεται ο ιερεύς την ώρα που ψάχνει ο ψάντης το σε έξω σηκώνεται ο, ο ιερεύς με τα βαλόν το πνεύματή σου το Αγίο Αμήν, Αμήν, Αμήν, Αμήν Αμήν Αμήν Αυτό είναι ο Σταυρός τον Αγιασμό που κάνετε ποιος τον Αγιάζει εμένα τον ιερέα ποιος με έκανε παπά νομίζετε επειδή έβγαλα γένια η ε, γένια μπορεί να βγάλει ο κάθε άντρας μήπως αμόγησε τα μαλλιά μου κάτω και έγινα παπάς μήπως ο παπαθημείτης έτσι έγιναμε παπάδες ή πήραμε ε, ύφασμα και φτιάξαμε ράσα και έγιναμε παπάδες όχι πάλι ο Σταυρός ο Σταυρός ο Σταυρός τελειώνει, τελειοποιεί τα μυστήρια της Εκκλησίας. Επάνω η Εκκλησία αγαπητοί μου πατάει επάνω στο Σταυρό. Η Εκκλησία στηρίζεται, θεμελιώνεται επάνω στο Σταυρό. Χωρίς Σταυρό δεν υπάρχει Εκκλησία. Χωρίς Σταυρό δεν υπάρχει Εκκλησία. Επομένως να η δύναμη του Σταυρού πως θα αγιαστεί αυτός ο οίκος βλέπει κάποτε θα κάνουμε εγκένεια σε αυτή την εκκλησία θυμηθείτε να δείτε πως θα Γιενεσ difícil θα έρθει ο δεσπότη, θα σταθεί απόξω θα σταυρώσει πάλι σταυρώσει πάλι σταυρώσει θα σταυρώσει τις, τους τοίχους θα σταυρώσει τις πόρτες θα σταυρώσει εδώ την Αγία τράπεζα, πάλι σταυρώσει να τι κάνει ο σταυρό. Να οι δύναμοι στο Τιμίου Σταυρού. Και για να κλείσω την άποψη ομιλία θα κάνω μια ερώτηση. Συνειδητοποίησες τι είναι ο Σταυρός. Συνειδητοποίησες τη δύναμη έχει ο Τίμιος Σταυρός. Συνειδητοποίησες την αξία του Τιμίου Σταυρού. Συνειδητοποίησες ότι ο Σταυρός είναι η ουσιώδης διαφορά μας με κάθε ερετικό μπορεί και εκείνη να έχουν σταυρός, αλλά δεν την έχουν όπως τον έχουμε εμείς στο σταυρό ο σταυρός είναι η δύναμη. ο σταυρός είναι η δύναμη του χριστιανού ο σταυρός έχει την τιμή διότι επάνω σε αυτόν έχει το αίμα του Χριστού ο σταυρός είναι το κάφημα των αγγέλων και ο ύλος που έλεγε προχτές έλεγε ένα σύμνος εδώ τι λέει ο διάολος για το Σταυρό Ήλο πεπιγόστη στην καρδία μου είναι, είναι ο Τίμιος Σταυρός είναι καρφή που μπήκε μέσα στην καρδία του διάολου και τον σκότωσε αυτό είναι μάθετε λοιπόν ποιος είναι ο Τίμιος Σταυρός το μάθετε αρξίζ, τώρα αρχίστε πλέον να τον χαράζετε σωστά όχι στα γάπεδα, όχι στα χαλιά, όχι στι καρέκλε, επάνω σα. Πάντα να φέρετε τίμιο σταυρόν επάνω σα. Πάντα να φορέσετε, βγάλετε τα μάτια, βγάλετε τα σκόρδα που, σκο, που κρεμάτε στο λαιμό σα και φορέστε τίμιο σταυρό. Βγάλετε τα κουδούνια αυτά και τα ζώδια που βάζετε επάνω, Ιδωλοατρικά πράγματα. Ντροπή μαρρε, ντροπή μαρρε. Ντροπή μαδρε, Ντροπή μαδρε. Βγάλτε αυτά τα πράγματα, τα ιδολολατρικά, τα δαιμονικά που σας έκανε ο διάλογο να φορέσετε στο λαιμό σα και φορέστε τον τίμιο σταυρό. Και δεν χρειάζεται, δεν πειράζει, και χρυσό μην μείνει, και να είναι, και ξύλινο θα είναι, ό,τι να είναι. Τη δύναμη την έχει. Φορέσε το ρεπάνο σου. Κάνε πάντα το σταυρό σου, το πρωί σηκώνεσαι, κάνει το σταυρό σου. Στο τραπέζι σου κάθεσε, σταύρο στο φαγητό σου. Ένα ποτήρι νεροπίνη, λέει ο κοσμά, σταύρο σε το. Δεν ξέρει, μπορεί να έχει μπει κανένα διαόλυμα σαν και να σε πνίξει. Έτσι λέει ο Άγιος Κοσμάς. Σταύρωσέ το νερό. Το νερό που πήγει σταύρωσέ το. Έτσι λέει. Και εύχομαι η αγιαστική χάρις του τιμίου σταυρού να μας αγιάζει και να μας κατευθύνει πάντα εις το αγαθόν. Αμήν. Να πάτε στο καλό.